Και όταν ήniξε το Αρνίον την εβδόμηνη σφραγίδα του βιβλίου, έγιναν οισυχίε των ουρανών περίπου μισή ώρα. Με πολύ νευλάβιαν και προσοχήν οι εν ουρανό παρακολουθούν τα τρομερά γεγονότα που πρόκειται με το λίγο να εκτιληχθούν. 2. Και είδα του επτά επισημοτέρου οκτωναγγέλων, αυτού που στέκονται εμπρόσωποι των Θεών, και του εδόθησαν επτά σάλπιγγε για να σημάνουν ο καθένα στον με τη σειρά του την έναρξη των νέων παιδαγωγικών τιμωριών του Θεού. 3. Κι άλλος άγγελος ήλθε και στάθη επί του επουρανίου θυσιαστηρίου έχων χρυσούν θυμιατήριον. Και δόδησαν εις αυτόν θυμιάματα πολλά προσευχία και πρεσβείε τη εν ουρανίστρια αμβεβούς Εκκλησίας, για να προσφέρει ταύτας προς ενίσχυση των προσευχών όλων των επιγείς αγωνιζομένων πιστών εις το χρυσούν θυσιαστήριον που είναι μπρός των ουράνιων θρόνων του Θεού. 4. Και ανέβει η ευωδία των θυμιαμάτων αυτών μαζί με τα προσευχά των επιγεί πιστών από την χείρα του Αγγέλου εμπρόσω των Θεών. 5. Και πήραν ο Άγγελο το θυμιατήριον και το γέμισαν από τη φωτιά του Θησιαστηρίου, κέρψε την φωτιά αυτήν στην γην. Πύρθ λήψεων και δοκιμασιών, εξαγνιστικών για του πιστού, σοφρονιστικών και ξολοθρευτικών για του απίστου ρήπτεται ει την γην. Και έγιναν βροντέ και φωνέ και αστραπέ και σεισμό. Έξι. Και οι επτά άγγελοι που είχαν τα σεπτά σάλπικας ετοίμασταν τους εαυτούς τον για να σαλπίσουν. Επτά. Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χάλαζα και φωτιά ανακατευμένα με αίμα και ρίφτησαν στην γη. Θεομηνία μεγάλη κατά της γήνης βλαστήσεως και η θεομηνία αυτή κατέκαψε το εν τρίτον της γης και κάει το εν τρίτο των δένδρων και κάθε πράσινο χορτάρι κάει και ξηράνθη. Η καταστροφή είναι μεγάλη, αλόχη και ολοκληρωτική και αποβλέπει στην παιδαγωγία των απομεινάντων δύο τρίτων της γης. 8. Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ρίφθη στην θάλασσαν σαν βουνών μεγάλων που εκαίετο και έγινε το 1 τρίτον της θαλάσσης αίμα. 9. Και ψώφησαν το 1 τρίτον των κτισμάτων που είναι μέσα στην θάλασσαν και έχουν ζωή. Και το 1 τρίτο των πλοίων που διεξάγουν τα θαλασσία συγκοινωνία κατεστράφησαν. Θεομηνία μεγάλη στρεφόμενη κατά των θαλασσών και των ωκεανών. 10. Και ο τρίτο άγγελο εσάλπησε και σήμανε τη θεομηνία κατά των γλυκαίων και ποσίμων υδάτων. Και έπεσε από τον ουρανών άστρων μεγάλων που εκέτοσαν λαμπάδα, και έπεσε ει το 1 τρίτο των ποταμών και στα σπηγά των υδάτων. 11. Και το όνομα του μετερεολήθου αυτού λέγεται από το πικρόνη στην γεύση φυτών της αψυνθιάς «Ο άψυνθος». Και έγινε το 1 τρίτο των υδάτων πικρόν σαν την αψυνθιά και μολύνθη. Και πολλοί από τους ανθρώπους απέθαναν από τα νερά διότι δηλητηριάστησαν. 12. Και ο τέταρτο άγγελο εσάλπησε και σήμανε την θεομηνία κατά των ουρανίων σωμάτων και της ατμοσφαίρας. Και χτυπήθη το εν τρίτον του φωτό και τη ζωογόνου θερμότητα του ηλίου, και το εν τρίτον τη Ελεύνη και το εν τρίτον των Αστέρων, δια το εν τρίτον του φωτό των ουρανίων αυτών φοστήρων και προκληθούν μετεωρολογικέ ανομαλίε και αναστατώσει, και δια φανεί το εν τρίτον του φωτό τη ημέρα και τη νυχτό, ομοίω το εν τρίτον τη Αστροφαικιά και του Ελληνόφωτο. 13 και είδα τότε και ήκουσε έναν άγγελον σαν να ετών να πετάει στο μέσον του ουρανού και να λέγει με φωνήν μεγάλην. Αλίμωνον, αλίμωνον, αλίμωνον εις απίστους και εθνικούς που κατοικούν στην την υγιή από τα συμφοράς που θα επακολουθήσουν εις τα συπολείπους φωνάς της Άλπικος των άλλων τριών αγγέλων που πρόκειται να σαλπίσουν.